Φίλες και φίλοι του Radio Music Heaven, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθετε στην εκπομπή Ex Libris... Εδώ στο Radio Music Heaven Συγνώμη και σε απότομα και το επόμενο κομμάτι δεν πειράσει ε, Μια Κυριακή σήμερα 25 Ιανουαρίου του 2015 Μια Κυριακή η οποία ήταν φωτεινή εξαίρεση μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε ε, Και στην εβδομάδα που έρχεται με τις βροχές, τις καταιγίε. Και γενικά τον άσχημο καιρό δεν ξέρω αν αυτό ισχύει για όλα τα μέρη της Ελλάδας, πάντως εδώ ήταν μια Κυριακή καθόλου ανοιξιάτικη θα έλεγα και σχεδόν καθόλου. Χειμωνιάτικη. Αλκιονίδες μέρες θα δείξει, δεν νομίζω όμως, ε, ίσως τον άλλο μήνα. ίσως απλώς ο καιρός μας πειράζει λίγο έτσι, μας δίνει μια, ε, ένα preview θα λέγαμε, μια προεπισκόπηση της άνοιξης. Να μας θυμίσει ότι σε λίγους μήνες θα έχουμε άνοιξη, ποιος ξέρει. Εδώ λοιπόν για μια κομική γρήγη του εξλίμπρις θα σας κρατήσει συντροφιά με διάφορες επιλογές από κλασική μουσική θα έχουμε και σήμερα και θα μιλήσουμε για βιβλία, θα κάνουμε μια μικρή βόλτα μαζί, έτσι χαλαρά σήμερα στις... στο διαδικτύο, στα διάφορα ιστολόγια και Γενικά ό,τι άλλο θέλετε μπορείτε να έρθετε εδώ στο chat για να στείλετε ένα μήνυμα και να μας πείτε και να το συζητήσουμε στον αέρα. Πάμε όμω να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι που το έκοψα προηγουμένως στη μέση. Φανταζομαι αναγνωρίσατε όλοι τα Κάρμινα Μπουράνα του Καρλ Ορφ. Ήταν συγκεκριμένα όχι βέβαια όλο το έργο, η εισαγωγή μόνο και πάλι ε, ήταν περισσότερο από ό,τι, έχετε συνήθως, από ότι ακούτε συνήθω στι διάφορε εκτελέσει. Ε, εγώ συνηθίζω όποτε βάζω αυτό το κομμάτι, το υποβλητικό κομμάτι να πω. Ε, ολόκληρη την εισαγωγή και όχι μόνο το πρώτο της κομμάτι συνήθως ε, ξέκασα να πω ότι είναι μια εκλογική Κυριακή σήμερα βέβαια η εκπομπή δεν έχει πολιτικές φιλοδοξίες ούτε πολιτική θέση που μόνος έλαξε το αναφέρω και κυρίως για να πω ότι γιατί μάλλον θα έχουμε αποσχεσί σήμερα, ε, δεν βλέπω πάρα πολύ κόσμο. Τέλο πάντων, να καλησπέρισω όμω εγώ σου είστε συνδεδεμένοι και μα ακούτε, στο και ω ντροπαλιοεπισκέφτε, να, να καλησπέρισω και την Ελένη που σίγουρα με ακούει. Και ακόμα κεντροπολία και επισκέπτες ε, Αφήστε μας ένα με μηνυματάκι Να μας πείτε την καλησπέρα σας Εδώ στο σταθμό Ή οτιδήποτε άλλο θα θέλετε να πείτε Στον παραγωγό της εκπομπής Έτσι λοιπόν ε, έχουμε ε, Τη σημερινή μας ε, Θεματολογία, κάποια πράγματα θα πούμε για κάποια βιβλία που είδα, που έχω διαβάσει και θα δούμε τι λένε και διάφοροι φίλοι και γνωστοί για τα βιβλία που αυτοί διάβασαν και τα βιβλία που αυτή μας προτείνουν. Να πω όμως, και θα το πω και αργότερα, ότι θα έχουμε κάποιες απουσίες λόγω των εκλογών ε έτσι και στι 9 οι αλκειωνίδε δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα. Δεν είναι κανένα κατά στην ώρα τους μέσα στην εβδομάδα, βέβαια στι 10, αφού πλέον θα έχετε βρεθεί να παρακολουθείτε αποτελέσματα εκλογών, θα συνδεθείτε να ακούσετε τον Θεοβάμο στην εκπομπή του Ήμουσια Θευμόνα και αλλάζουμε χρονιά πάμε στο 1978 όπου θα παρουσιαστούν οι διασκευές τραγουδιών αυτής της χρονιάς και φυσικά αύριο είναι η μέρα. το ρόκ είπαμε αλλά αύριο θα έχουμε μόνο τον Πέτρο Παρόντο με το live rock καθώς η Έμη με τις ροκαπόπυρες θα αποσιάσει και αυτή κάποιες μέρες εκλογική αδεία, τη δικαιότητα το κορίτσι άλλωστε ήταν σταθερή όλες αυτές οι μέρες στο μικρόφωνο Επομένως θα συνεχίσουμε Εν τω μεταξύ όπως πολύ ε, με λύπη ε, Και η ήλιο τη Δευτέρα θα πραγματοποιήσει την κομπή της με μια ανάσα Γιατί είχε τεχνικό πρόβλημα με τον υπολογιστή της και όπως αν τα προβλήματα και τα τεχνικά προβλήματα τον τελευταίο καιρό... Όπως πολύ σωστά μια άλλη αγαπημένη παραγωγή του Ready Music Heaven... Η σιλία σχολίασε μήπως πρέπει να κάνουμε κάτι να μας, τι είπε, να μας ξαματιάσουν... Είπε ε, κάτι τέτοιο πάντως ε, τι να κάνουμε ε, δυστυχώς άλλοι, λίγο αρρώστιες, λίγο τεχνικά προβλήματα κάπου ε, χάσαμε το ρυθμό μας αλλά προσπαθούμε να το βρούμε και είναι ένα από τα θέματα που μας έχει απασχολήσει αυτές τις μέρες όσοι είστε τακτικοί και παρακολουθείτε ο σταθμό τέλος πάντων πάμε στο επόμενο κομμάτι μας για σήμερα και θα συνεχίσουμε με τα θέματα μας Απότομα κόμπηκε εδώ το κομμάτι. Ε, καμία φορά δεν τα καταφέραμε στη μεταγραφή από το συντήστε στον υπολογιστή. Γιατί ξέρετε στην κλασική μουσική και στι άριε ε, τα κομμάτια είναι κάπω εκτεταμένα χρονικά. μόνος κάπου πρέπει ε, σε κάποια κατάλληλη μουσική φράση να το πω έτσι. να το σταματήσει. Εγώ δεν τα κατάφερα. Ε, Ήτανε, συγνώμη, ήταν από την όπερα του Giuseppe Verdi η Άρια Εστράνου από την όπερα Τραβιάτα από όπερα ήτανε. Ήταν η Άρια Εστράνου εδώ με τη φωνή της Άννα Τρέμπικο της ε, πολύ γνωστής ε, αυτής ε, οπερατικής τραγουδίστριας Λοιπόν ε, τι λέγαμε λοιπόν λέγαμε για διάφορα βιβλία τη διαβάσαμε ε, έχω ξεκινήσει το μόνο αυτό το 2015 το ξεκίνησα σχετικά ενθαρρυντικά ε, βέβαια ε, δεν μπορώ να πω ότι ήδη ξέρω πως θα το συνεχίσω αλλά νομίζω ότι έκανα μια καλή αρχή ε, εσείς βέβαια τα μέλη του σταθμού μας δεν τα βλέπουν, έχουν ε, γράψει και πάρα πολλά. Βέβαια ε, δικαιολογημένα ε, εν μέρη γιατί ε, είναι τόσο πλέον τα κοινωνικά δεκτύα και τα φόρουμ και τα ιστολόγια για το βιβλίο που ο καθένας ε, θέλει να γράψει για βιβλία ή για να... Ε, ή να συμμετέχει οτιδήποτε έχει, έχει πάρα πολλά που τρώνε που την προσοχή του, τρώνε τον χρόνο του δύσκολα κάποιος και το καταλαβαίνω σε όλους μας εμένει δύσκολα κάποιος ένα μουσικό κατά κυριό λόγο φόρουμ θα γράψει για βιβλία ή θα γράψει και για βιβλία πούμε, μερικές φορές όμως τα μέλη μας έτσι εδώ το, για φέτος 2015 η πρώτη δημοσίευση και μόνο δική μέχρι στιγμής είναι από τον Όπτηρας ο οποίος α, διάβασε και μέσα στα στα, στα ιταλικά από ό,τι μας λέει διβρίκλιν και μετάφραση διάβασε το κείμενο του φιλ, ε, ένα του φιλοσόφου διανοητή αν θέλετε που είναι γνωστού, του Νόμ και το συγκεκριμένο έχει τον τίτλο Αναρχία και Ελευθερία και πραγματεύεται όπως ε, καταλαβαίνετε και από τον τίτλο του τα θέματα τα οποία αφορούν την ε, αναρχία και εξετάζει ε, αυτή την. Ε, πώς το πω, την άποψη πολιτική κοινωνική, ε, εντάξει, δεν ε, ασχολούμε τόσο πολύ με την πολιτική, την. Ε, Πώς να το πω, ε, την πολιτική πιεστήμη ώστε να ξέρω ε, ακριβώ πώς να χαρακτηρίσω πάντως ε, σαφώς ε, ο Τσόμσκι και οι άλλοι ε, διανοητές που μιλάνε για αναρχία δεν μιλάνε για αυτό που έχουμε υπόψη μα οι περισσότεροι και τον μπερδεύουμε με του ε, ε, βανδαλισμού, να το πω έτσι με το χουλιγανισμό πιο σχετικά ε, μιλάνε για τελείως είναι δηλαδή για διαφορετικά πράγματα με διαφορετικούς ε, όρους είναι, ε, δεν είναι βασικό στα δικό της ενεργείας θα μου πείτε και ε, η βία η, κατά κάποιο τρόπο πολιτική αντιπαράθεση ε, ναι η αναρχική του περασμένου αιώνα όπως είχαμε πει και στην εκπομπή μας σε, σε μία από τις που οδήγησαν ε, στη, στην ανάλυση μας για το πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο... Το αναρχικό κίνημα... στον αρχών του... Εγώ να εκφραζόταν ή πίστευε... Και στις πολιτικές δολοφονίες... Ό,τι μπορούν να αποτελέσουν το σπίθα που θα αλλάξουν τον κόσμο Τις πολιτικές διδατολοφονίες όμως μέχρι το α, τους βανδαλισμούς φαντάζομαι το καταλαβαίνετε και διότι υπάρχει μια μεγάλη απόσταση <συσίλωνο> Τα σπίθανα και οι άλλοι που συζητούν σοβαρά για το θέμα έτσι, Και όχι σε, για συζήτηση α, καφενείου ή συζήτηση στα παράθυρα των καναλιών Συζητάνε... Για το μοντέλο αυτό το, το σύνολο αυτών των πολιτικών προποίησεων, που ε, δεν αναγνωρίζουν ε, κάποια α, τι, την ανάγκη, την α, πώς το αυτά, την αγλικά την παρουσία ...η την επιβολή μιας ανώτερης αρχής οργάνωσης του κράτους. Τώρα αν κάποιοι διαφωνείτε με αυτό που λέει γνωρίζετε καλύτερα... ...γιατί το έχω ξαναπεί δεν έχω μελετήσει τόσο βάθος στην πολιτική επιστήμη από τα λίγα που διαβάζω κι εγώ έτσι ελεύθερα στείλτε μήνυμα ελάτε στο chat και με χαρά θα διορθώσω τις απόψεις μου και τον εαυτό μου στον αέρα έτσι λοιπόν πολύ ενδιαφέρον έχουν και μέλη λοιπόν που ασχολούνται και διαβάζουν ε, πολιτικές να το πω έτσι πως τα πολιτικά ή τα ειδολογικά και πραγματικά είναι μια τεράστια συζήτηση και χαρά στο κουράχιο φυσικά όσων έχουν το ενδιαφέρον και διαβάζουν συστηματικά και εξ επαγγέλματος αρκετή τέτοια βιβλία γιατί πραγματικά είναι, υπάρχει μια δυσκολία γιατί πρέπει να έχεις, για να πεις το μελετό, πρέπει να είναι φαινόμενο αυτό κοινωνικά, έτσι για να είμαι στην κοινωνία, πρέπει να έχει αρκετέ γνώσει και ιστορία και πολιτική ιστορία βέβαια και κοινωνιολογία, έτσι για να μπορείς να σχηματίσεις άποψη. Πάμε όμως στο επόμενο κομμάτι μα. Ευχαριστήσω και πάλι τον Οπτήρα σου, που εδώ στο φόρουμ μοιράστηκε μαζί μα την... το τελευταίο του ανάγνωσμα. Σύντομο κομμάτι, δεν ξέρω πόσοι το αναγνωρίστε είναι αρκετά κοινό. Είναι το προμεναίδο περίπατος από το έργο Pictures των the εικόνε σε μια έκθεση, των Μουσόρσκι Ραβέλ. Ε, έχει, το συναντάμε συχνά αυτό το ε, κομμάτι και ολόκληρο το έργο είναι, έχει ένα πολύ όμορφο ρυθμό και συνοδεύει πολύ συχνά παρουσιάσει. Επιστρέψουμε στο όμως όπω βλέπω σήμερα δεν μα τα λέει καλά για να παραγωγή το ίδιο μάλλον. <συσκλή> <συσκλή> Λέτε να βιάστηκα να πω για τον υπολογιστή της Ήλιο και να ρίξει και ο δικός μου να δε Δεν ξέρω σε ελπίσουμε πως δεν θα έχουμε καμία τεχνική βλάβη Είχαμε στην προηγούμενη εκπομπή ε, κάπου είχαμε προβλήματα ε, και ακόμα δηλαδή δεν επιλύθηκαν με τα μικρόφωνα ακουστικά εδώ πέρα και εντάξει ίσως αναγκαία Αναγκαίο κακό είναι να στο εξοπλίσουμε κάποια στιγμή. Θα δούμε. Α ελπίσουμε όμω ότι τώρα δεν θα έχουμε κάτι άλλο, γιατί κάτι δεν λαμβάνει δεν είναι εύκολο να έχουμε δίπλα τα πάντα ε, εδώ πέρα την προμηνη είδατε μια σιγά μοτόρα ε, τελειούσα ξεκινησα και τελειούσα ένα βιβλίο που καιρό το girofero αλλά δεν είχα την ε, δεν θυμάμαι στο χρόνο δεν είχα την ευχηρία όπως θέλετε πως θέρετε ξέρετε όσοι διαβάζουμε συστηματικά το έχουμε ε, αυτό και η λίστα και η στίβα πολλές φορές τον προσανάγνωση όλο και μεγαλώνει, Μάθατε έχει το ένα μα το άλλο και κάποια παίρνουν προτεραιότητα, κάποια μένουν πίσω ανάλογα την ε, και τη διάθεση πολλούς φορές εγώ το μου αλλά ανάλογα τη διάθεση μου μπορεί να θέλουν να μην θέλουν να διαβάσω κάτι άλλους δεν τους πειράζει αυτό ε, και διαβάζουν ανεπηρέαστοι από το τι γίνεται γύρω τους τόσο την εβδομάδα μας πέρυσι ολοκλήρωσα το τελευταίο θεωρήμα του Φαρμά όχι εγώ το βιβλίο με τον ομώνυμο του Σάιμον Σινγκ ε, ο Σάιμον Σινγκ είναι ένας ινδός ε, συγγραφέας που γράφει βιβλία ε, στο είδος εκλεγευμένη επιστήμη θα λέγαμε ναι θα μπορούσαμε να το πούμε ε, και έτσι ε, το τελευταίο είναι από τις ε, και νομίζω σχεδόν αποκριστικά στις εκδόσεις τραυλός θα βρείτε τα βιβλία του Τουλάχιστον και τα τρία του που έχω διαβάσει από αυτέ τι εκδόσει είναι και είναι γνωστό επίση από το βιβλίο του ε, Κώδικε και ε, Μυστικά και το Μεγάλη έκρηξη, το γνωστό μα Big Bang, είναι ένα από του, διαβάζω αρκετά βιβλία, έτσι, εκλογευμένη πέρα από τα καθαρά επιστημονικά, έτσι. Αλλοί μόνο δεν είμαι πανεπιστήμονα, έχουν χάθει εδώ και καιρό οι πανεπιστήμονε, η σύγχρονη επιστήμη θέλει. Μεγάλη εξειδικεύση και στην ουσία σε έναν υποτομέα ο καθένας μας μπορεί και εντριφγεί και έχει κάποιες περιπάνω γνώση ώστε να διαβάσει με άνεση επιστημονικά είναι να παρακολουθεί συνέδρια για τους υπόλοιπους κλάδους της επιστήμης οι περισσότεροι αρκούμαστε σε αυτά τα βιβλία που παρουσιάζουν άλλοτε αναλυτικότερα, άλλοτε λιγότερο αναλυτικά τα διάφορε επιστημονικές αρχές, επιτεύγματα και, και ανακαλύψεις έτσι λοιπόν ε, από τους εγγραφείς που του διαβάζω ο Σάμμα είναι ένα από τους αγαπημένους μου γιατί? γιατί στα βιβλία του καταφέρνει και συνδυάζει την, πετυχαίνει μάλλον την ισορροπία ανάμεσα στην επιστημονική γνώση που δίνει, στην απλότητα και στο ρυθμό. Πολύ βασικό αυτό γιατί πάρα πολλά επιστημονικά βιβλία ε, και δεν, δεν φάμε φυσικά σε αυτά τα εκλακευμένες επιστήμες έτσι προφανώς από ένα επιστημονικό ε, βιβλίο, ένα καθαρά επιστημονικό βιβλίο του Πανεπιστημίου ας πούμε ή οτιδήποτε, Προφανώς δεν είναι ο ρυθμός της αφήγησης του ζητούμενου. Έτσι λοιπόν ο Σάιμον Σιγγγ γράφει με ένα ρυθμό που θα έλεγα προσεγγίζει μυθιστόρημα διαβάζει το βιβλίο του και έχει πολύ ωραία γραφή πιστεύω θα μπορούσα να το αναγράψει και μυθιστόρυμα δεν σε κουράζει ε, γιατί ε, ε, δεν μένει καθαρά ε, και στεγνά στο αντικείμενο ασχολείται και με τους ε, και βάζει σε πρώτο πρόσωπο τους ανθρώπους πίσω από το γνωστικό αντικείμενο το οποίο μας ε, παρουσιάζει και μέσα από την ε, και στην ουσία μέσα από την ιστορία των ανθρώπων αυτών μαθαίνουμε και εμείς τι γίνεται, πώς έγινε ή πώς εξελίχθηκε κάποια επιστημονική αρχή. Πιστεύω ότι είναι μια καλή ε, μια καλή αρχή αυτούς τους για όποιον θέλει να ξεκινήσει την κλακευμένη, να το πω έτσι, επιστήμη. Ειδικά τώρα τα τελευταία που ακούγονται, όσοι ασχούστε με τους υπολογιστές, ακούγεται διάφορα για κρυπτογραφήσεις, για υποκλοπές, για δεδομένα κλπ. Ε, πιστεύω ότι μια ματιά στο βιβλίο αυτό, το κώδικε σχημαστικά, το οποίο είναι μεταφρασμένο και στα ελληνικά έτσι, υπάρχει και στα γενικά βέβαια, αν δεν το βρείτε, το βρείτε και στα ελληνικά όμως. Ε, πιστεύω ότι εξής το κόπο να το διαβάσετε για να αποκτήσετε έτσι μια πιο βαθιά ε, γνώση ή μια πιο ξεκάθαρη άποψη τι είναι όλο αυτό που σχετίζεται με τους κώδικες και την, ε, κωδικ... και την κωδικοποίηση, την κρυπτογράφηση. Ε, παρουσιάζει πολύ όμως τις έννοιες. Τέλος, για το τελευταίο θεωρήμα του Φερμά θα μιλήσουμε. Δεν ξέρω όσοι από εσάς που μας ακούτε, τους λίγους και κλεκτούς να σχολιάσω εγώ. Είσαστε μαθηματικοί, αγαπάτε τα μαθηματικά. Το τελευταίο θεωρήμα του Φερμά διατυπώθηκε από τον Φερμά, τον Πιεύχο Φερμά, ένα γάλλο εραστέχνη μαθηματικό, ε, διάνοια όμως τα μαθηματικά, Διατυπώθηκε πριν από 350, όχι ε, παραπάνω τώρα, αλλά τέλος πάνω, περίπου 3,5 αιώνες πριν. Ε, ένα θεώρημα που το οποίο σχετίζεται με το γνωστό μας πιθαγόριο θεώρημα, ε, θα λέγαμε. Από εκεί, από το πιθαγόριο θεώρημα, ξεκίνησε και το θεώρημα του Φερμα, Και Πράγματι στο βιβλίο γίνεται μια αναδρομή και στα μαθηματικά μια σύντομη στα μαθηματικά της αρχαίας Ελλάδας για να καταλάβουμε το πυθαγόρειο θεώρημα και πως ε, αυτό προέκυψε και πάρα πολλά άλλα στοιχεία. Το θέμα του που φερμά σχετίζεται με τη θεωρία των αριθμών ένα κλάδο των μαθηματικών ε, τον οποίο πρέπει και οι μαθηματικοί είναι εξειδικευμένοι να το πω έτσι για να μπορούν να, άνετα, να τον παρακολουθήσουν και ήταν ένα θεώρημα το οποίο ήτανε ο διάσημο γιατί ήταν το, το τελευταίο, ήταν, είχε διατυπώσει αρκετά θεωρήματοφερμα, και άφησε στου ε, υπόλοιπου μαθηματικούς και τη εποχή του και των επόμενων εποχών, τους άφησε κάποιες σημειώσεις και ιδέες του άφησε κάποιε ελάχιστε σημειώσει και ιδέε του. Και στην ουσία σαν να τους προκαλούσε να τα αποδείξουν. Και έτσι σιγά σιγά στην το χρόνο τα απέδειξαν όλα εκτός από ένα που είχε μείνει. Και ε, πραγματικά κανένας δεν μπορούσε ε, δεν, μέχρι το τέλος να βρει απόδειξη. Μέχρι πριν από 20 χρόνια περίπου. α δεν είχε την ε, απόδειξη. Και το λίφθο εξιστορή πως ένας παραμαδεδικός έφτασε το 1993 στην απόδειξη του θεωρήματος, αυτού του τελευταίου που είχε μείνει τα θεωρήματα του Φερμα να αποδειχθεί ε, το βιβλίο εξετάζει φυσικά και την παρελήν εξετάζει όλους εξετάζει όλα τα βήματα, όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι ο, ένας, ο καθένας, ο καθένας, μαθηματικός του έβαλε και ένα μικρό λιθαράκι για να φτάσουμε στο τέλος στην απόδειξη, απόδειξη από τον Άντριο Wiles, ο οποίος δικαίως θεωρήθηκε από τους μεγαλύτερους ε, ε, μαθηματικούς, από τα ένα μεγαλύτερα επιτεύγματα, του φερμά. Ε, πραγματικά είναι πολύ πλοκή απόδειξη έτσι, Όχι να την εξηγήσω δεν μπορώ και το βιβλίο δεν, ε, δεν επιχείρησε να μας εξηγήσει ακριβώς την απόδειξη Μας δίνει αρκετή πληροφορία ε, το με τι σχετίζεται η απόδειξη Δεν μπαίνει καθόλου σε μαθηματικό λόγο Ακόμα και Τα μαθηματικά βάζεται ακόμα στο σχολείο άνετα ε, μπορείτε να το να το διαβάσετε και να δείτε την πραγματικά μυθιστορήματική, θα έλεγα εγώ, περιπέτεια της ε, απόδειξης αυτού του θεωρήματος. Τα έχει, ε, τα έχει όλα μέσα σε ένα καλό μυθιστορήμα, ε, βέβαια που φαινόμενος ε, έχει μια ε, αγάπη προς τα μαθηματικά, έτσι. Ε, πολλές φορές έχω συστήσει μαθηματικά ε, μα, αναγνώσματα, μυθιστορήματα του τα μαθηματικά, Επομένω ίσω είμαι λίγο biased που λέμε <laughs> <laughs> <laughs> έτσι θετικά προκατελημένο στο βιβλίο. Πάντω ε, πρότασή μου ε, αν το βρείτε ή αν το έχει κάποιο γνωστό σα ή αν πέσει στα χέρια σα ε, διαβάστε το. Πάμε όμω εμεί στο επόμενο κομμάτι μα. Έτσι, ένα κομμάτι να ξυπνήσουμε. Να το πω λίγο άρα μου κάτσε το ένα ωραίο και γρήγορο κομμάτι. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Νομίζω ήταν και στη μέρη. Πόπινε κάποια στιγμή, σε ένα, ένα... κάπου. Νομίζω το και αυτό. Σε ένα τρελό χώρο. Κατά κάποιο τρόπο, δεν έχει σημασία όμω καιρό ήταν καιρό να το παίξω, ευκαιρία να το θυμηθούμε λίγο. Ε, είπαμε προηγουμένω για το βιβλίο του Σάιμον Σινγκ τελείωσα και επί τη ευκαιρία να έφερε και κανέναν άλλο βιβλία του, ρίξτε του μια ματιά και γράψτε μα και εσεί τη, ναι, την γνώμη σα. Ε, Όσοι είστε τακτικοί εδώ στο φόρουμ του Σταθμού θα δείτε ότι έχει ξεκινήσει και μία συζήτηση εδώ πέρα πως ε, μπορούμε να κάνουμε πιο προσιτές, να πω πως προσκύσουμε περισσότερους ακροατές στις ε, ε, εκπομπές μας και γίνεται μία προσπάθεια να κάνουμε λίγο μια αναδιοργάνωση, λίγο πιο να οργανώσουμε λίγο καλύτερα ε, τη μουσική που ακούγεται ε, όταν δεν έχουμε κάποια εκπομπή να ανανεώσουμε λίγο δηλαδή τα, τα τραγουδία μας ε, κάποιοι να τα προσέχουν λίγο τι παίζει κάθε φορά ο σταθμός γιατί είπαμε είμαστε ένα ζωντανό παρεΐστικο ραδιόφωνο και αυτό το, έχει τα καλά του, έχει τα κακά του έχει το καλό ότι έχετε παραγωγού, Παραγωγούς που μόνοι του αυτομεράκια του διαλέγουν τα τραγούδια και δεν έχουν ε, κάποιον από πάνω να του επιβάλλει ε, υποχρεώσει ε, θα παίξουν. την άλλη έχει το κακό ότι α, κάπου δίδουμε στα όλια. Τουλάχιστον εγώ είμαι ερασιτέχνη και ε, δεν ίσω το αποτέλεσμα δεν είναι άρτιο τεχνικά ή δεν είναι αυτό που θα έπρεπε για να τραβάει κόσμο. Πάντω. Ε, Εμένα προσωπικά, αλλά φαντάζομαι και του άλλου παραγωγού θα μας ενδιάφεραν η απόψεις η οι απόψεις των ακροτών και τι οποίε μπορείτε να μα μεταφέρετε στο σχετικό φόρουμ στο σταθμό ή ακόμα και εδώ και στο chat. Όλα τα σχόλια σε αυτό δεν έχετε καμία εμφιβολία τα λαμβάνουμε υπόψη μα, έτσι ώστε μπορούμε κι εμεί να δούμε. Ανταποκρινόμαστε σε αυτό που θέλετε εσεί σαν ακροατές ε, θα θέλετε κάτι άλλο ε, αυτό είναι το καλό η δύναμη του διαδιεκτικό ραδιοφωνού. Ε, μπορείτε άμεσα και εύκολα και ε, γρήγορα να το πω εντάξει ε, ε, να επικοινωνείτε με το σταθμό με τον παραγωγό να κάνετε και εσείς τις δικές σας προτάσεις γιατί Κάτι μπορεί και εμεί να μην το έχουμε καταλάβει καλά. Κάτι μπορεί να το κάνουμε λάθος Κάτι μπορεί να είναι ε, κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια μα και να μην το βλέπουμε. Έτσι κανεί δεν ε, διεκδικεί το αλάθη Εδώ πέρα επομένω και η δική σας γνώμη και η συμβολή σα να το πω είναι πολύτιμη ε, για εμά. Αλλά... Ε, Όπω και να έχει, η συζήτηση υπάρχει και γίνεται και την παρακολουθώ και με πολύ ενδιαφέρον θα έλεγα. Είναι ένα θέμα που πρέπει να μας ασχολεί. Ε, το, και πραγματικά το ερώτημα που έχω εγώ του ΓΙΕΣ, yes, κατά τη γνώμη μου ερώτημα που έχω εγώ για τη δική μου εκπομπή, τουλάχιστον είναι... Ε, είναι, για να το θέσω πολύ απλά είναι καλή εκπομπή ε, και δηλαδή με την έννοια του καλή ε, είναι αυτό που περιμένει ο Κρατής από μένα ε, αυτά που λέω ενδιαφέρουν το ξέρω ότι ενδεχομένω το βιβλίο δεν είναι κάτι πιο δημοφιλές υπάρχει Μάλιστα με αυτό το στυλ που δεν είναι ευπεπτή με την έννοια ε, να διαβάσω περιλήψεις από 2-3 ναι, Προτείνω τα 5 καλύτερα ε, βιβλίο, όχι πως ε, δεν θα το κάνω και αυτό Αλλά πρέπει να το πιστεύω πώ είπα για να το, ε, για να το κάνω ε, δεν ασχολείται τόσο με τα εφήμερα ε, του, του βιβλίου, ασχολείται με πιο ε, ίσως ε, βαθιά, βαθιά. Θα σπαθώ, με πιο μόνιμα, με πιο δύσκολες θέματα. Ε, και η μουσική που επιλέγω, επειδή κατά το μεγαλύτερο ποσότερο που εγώ μου από κλασική μουσική, καταλαβαίνω ότι ίσως δεν είναι πολύ φίλοι της κλασικής μουσικής στην, ε, στην Ελλάδα και προβληματιζόμαστε. Πομόνως και η δική σα ε, γνώμη θα ήταν, ε, πώς να πω, θα ήταν καλή, θα, ήταν, θα μας βοηθούσε κατά κάποιο τρόπο να χαράξουμε και εμεί καλύτερα την ε, πορεία μας ε, εδώ πέρα. Ε, τέλος πάντων με συγκοράζω όμω ε, το σύμβο αυτά θα να πούμε ε, για βιβλία και με βιβλία λοιπόν ε, θα συνεχίσουμε το επόμενο βιβλίο σύμβε βιβλίο που θα ασχοληθούμε είναι την, το κύκλο Τη κληρονομιά, το inheritance cycle, όπω ονομάζεται και τον υστερό, βέβαια, του Christopher Παουλίνη και ε, μπορεί ο κύκλος τη κληρονομιά, η κληρονομιά λέει τίποτα, όμω το όνομα των έργων πολύ κάπου τον ε, πιστεύω τον έχετε ακούσει. Έτσι λοιπόν, προηγου, τις προηγούμενες μέρες ε, ολοκλήρωσα και το τέταρτο και τελευταίο μέχρι στιγμή τουλάχιστον βίντεο του κύκλου και θα σα πω ότις. Ε, Πούμε λίγο για το συγγραφέα και θα σας πω τις ε, εντυπωσει μου, να το, να το πούμε έτσι. Και ε, όσοι έχετε το διαβάσει, ή, έχετε την περιέρεια ε, ή το έχετε διαβάσει, ε, να μας ε, γράψετε μου και εσείς τις, ε, Στείλτε μου τις απόψεις για να τις συζητήσουμε on air ή αν και ιδιωτικά ε, γίνεται, δεν, θα, δεν είναι ανάγκη να πω έτσι. Πάμε όμως πρώτα να ακούσουμε ένα πολύ όμορφο κομμάτι. Ποιο όμορφα κομμάτια για πιάνο και όσοι δεν το γνωρίζετε, Λωτήφιμο Ματσόβεν, Φιωγαλίζει, διαχρονικό κομμάτι θα έλεγα. Λίγο μελαγχολικό θα έχουν κάποιοι, είναι εντάξει, ανάλογα από το, ε, τα κούσματα που έχει ο καθένας, πάντα πιστεύω να είναι ένα από τα κομμάτια της ε, μουσικής. Είπαμε λοιπόν θα ασχοληθούμε λίγο με την τετραλογία της κληρονομιάς των Χάριστανας του Κριστοφέρ Παουλίνη και η τετραλογία αυτή μέχρι σήμερα παραμένει και φυσικά το μόνο έργο του συγγραφέα αυτού ε, νεαρός σχετικά ο συγγραφέας ο Κριστοφέρ Παουλίνη το 1983 ε, γεννήθηκε ε, Αμερικάνος παρά το ὄνομα, έτσι, ε, που θυμίζει λίγο ιταλικό. Ε, το πρώτο του, ε, το, πρώτο του έργο, το πρώτο βιβλίο, ήταν το Έργον. Ε, το Έργον, εμουσε το 2002 και πρωτοδημοσίευτηκε από την εταιρεία των γονιών του, οι γονείς του Παλίνη είχαν εκδοτική, μια εκδοτική εταιρεία και βέβαια ε, εξέδωσαν το έργο αυτό το οποίο κάποια στιγμή ε, ήταν ε, ε, το... Το πήρε, το είδε κάποιος εκδοτικός οίκος και από τους μεγάλους εκδοτικούς οίκους, και έτσι έγινε, τους άρεσε, το εξέδωσαν και αυτοί και έτσι έγινε και ευρύτερα γνωστό. Και άρεσε γενικά στο κοινό το βιβλίο του και έτσι ήταν, έγινε... Και έγινε μπες της τα 19 του χρόνια ε, Με το πρώτο πρώτο βιβλίο του Καταφέρνει να γίνει ένα αρκετά γνωστό, Θα έλεγα συγγραφέας και το 2006 μάλιστα αυτό το βιβλίο γυρίστηκε και σε ταινία ε, εντάξει δεν μενει 100% πίστη στο βιβλίο ε, εντάξει ε, ο σπανίος σε αυτό στις ταινίε ε, στα βιβλία και στις ταινίε φαντασίας αλλά με πας περιπτώσει πιστεύω ένα αρκετά σημαντικό κομμάτι από το κλίμα τουλάχιστον του το βιβλίου το μεταφέρει ε, είναι το έργο ήταν επιτυχία, ήταν κλασική ε, επική φαντασία θα έλεγα και ασχολείται με ε, το, τα κλασικά θέματα της επικής φαντασίας έτσι, ε, μαγεία, σπαθιά, βέβαια δεν ξεκινάμε έτσι κατευθείαν με τη μαγεία και φυσικά δράκος, οι δαράκοι παίζουν κύριο ε, Πόσο το κύριο ρόλο σε αυτό το έργο, σε αυτή την τετραλογία πλέον, το βιβλίο, αυτό το πρωτοβουλίο ξεκινάει με την ιστορία ενό αγοριού, ενό έφηβου, ενό απλού αγοριού σε, σε μια απλή χώρα και το οποίο τυχαίνει και βρίσκει ένα δράκο. Και στη συνέχεια το βιβλίο ε, παρακολουθεί τις περιπέτειες του Αγοριού και του ε, Δράκου, του και δεν έλεγε τις αυτό το, το βιβλίο και μέχρι το... Μέχρι το το τέλος του πρώτου βιβλίου και αρκετές περιπέτειες δεν θέλω βέβαια να σου πω όλες τις περιπέτειες ή τι ακριβώς είναι πολύ λίγα στοιχεία θα σα δώσω γιατί δεν μου αρέσει να ε, σας αποκαλύπτω βασικά στοιχεία του βιβλίου δεν θα σου πω αν κατάφεραν τι κατάφεραν τι βρήκαν ε, βέβαια το βιβλίο ε, έχει μια ε, ακολουθεί μια συνταγή ε, που τη βρίσκουμε και σε άλλα βιβλία βέβαια ε, το αγόρι αυτό και ο τους ζουν σε μια φανταστική φυσικά ε, χώρα ε, όπου έχει ήδη νικήσει το κακό θα λέγαμε, δεν είναι μία ε, δεν είναι όπως στον Τόρκι στο ε, Τζόρτανο στο στον τρίχο του χρόνου όπου ο κόσμος κινδυνεύει ε, από το κακό, είναι ένας, είναι ένας κόσμος στο οποίο ο κακός ας πούμε τις υπόθεσεις έχει ήδη και βασιλεύει εδώ θυμίζει λίγο ο Μπραντορνόν Σάντερσον την τριλογία Μίστμπορν ε, βέβαια ε, και για τον, τον πίσω, ποιος δεν γι' αφού ποιον εντάξει όλοι εμπνέονται από διάφορα θέματα και τον Πολίνη τον κατηγορήσε ότι έχει ε, πολλές ε, ομοιότητες με άλλα έργα όπως το «Δραγκονοβανς» κλπ. Φτώσαν λίγο το νέο του συγγραφέα, λίγο ήταν ωραίο το πρωτοδύο, είχε ρυθμό, είχε περιπέτεια, ε, κλασική επική φαντασία, το έκαναν ε, το έκανε έτσι και με υψηλέ πολλές και μέχρι και, ε, και σήμερα. Λογικό, κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει συγγραφέας νεότερος, έτσι και η γενιά, του, και ο Παλήνη, και όλη αυτή η γενιά ε, οι συγγραφείς οι επόμενοι που θα έρθουν θα είναι περασμένοι από ό,τι έχει ε, δημοσιευθεί μέχρι τώρα και η προηγούμενη γενιά. Μπορεί κάποιος συγγραφέα επικείς φαντασίες να πει ότι δεν έχει πειραστεί από τον Τόλκιν, ας πούμε δύσκολο. Ε, όλοι μας κάπου ε, έχουμε και οι αναγνώστες αλλά και οι και οι συγγραφείς όλοι έχουμε επηρεαστεί και έχουμε διαβάσει άρα λίγο δύσκολο κάτι τελείως καινούριο, κάτι τελείως πρωτότυπο το θέμα είναι τα γνωστά στοιχεία πώ θα βαίνει κανένας που θα δώσει το πάρος ε, μπορεί να φέρει και κάτι καινούριο όπως είχαμε πει ένα πιο πρωτότυπο σύστημα αμαγιές που είχε φέρει ο Ούμπραντον Σάντερσον στο Μίστομπορν έτσι στην τυλογία του Μίστομπορ ε, αφήνει ο καθένα το προσωπικό του στίγμα. Κι έτσι ο Έργον το παιδί και ο Έργον το όνομα του ήρω, έτσι δεν πρέπει να το πούμε, και ο δράκος του έγιναν, έγιναν bestseller. Πάμε εμείς όμως να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι και θα δούμε μετά πως εξελικηθήκε στη συνέχεια. Ακούσαμε για ένα κομμάτι βέβαια το έργο για βιολί και πιάνο της Κλάρα Σούμαν. Ε, ναι, είναι η σύζυγος του συνθέτη Ρόμπερτ Σούμαν και ήταν και αυτή η πιανίστρια ε, και συνθέτρια και το έργο αυτό είναι δικό της. Ε, Περισσότεροι υποψιάζουμε ότι έχετε ακούσει όταν έμεινε και το λέτε, και ο δικαίως πάει στο Ρόμπερτ Σούμαν. Αλλά ορίστε να και κάτι καινούριο σήμερα και, καλησπήρισου και τον Ντέο <Ρίως> ο οποίος α, μας α, ακούει και αυτός ε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας και καθώς ολοκληρώνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής την πρώτη ώρα της εκπομπής να θυμίσω λίγο ότι στη συνέχεια το πρόγραμμα λόγω εκλογών σήμερα η, η Αλκιόνη έχει δηλώσει ότι δεν θα ε, μπορέσει να πραγματοποιήσει την εκπομπή της στις 9 η ώρα άρα ραντεβού κατευθύνει εδώ στις 10 για τον εθεροβάμωνα πηγαίνουμε για τις ακούσουμε τις διασκευές του 1978 πλέον πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι διασκευές που μας παρουσιάζει ο εθεροβάμωνας τις συστήνωσες αρέσει η μουσική γενικά και όχι μόνο και στις δεκαετίες άκουσα την εκπομπή την Δεύτερα θα συνεχίσουμε με, τον, με το Live Rock, τον Πέτρο. Ε, η ΕΜΗ δεν θα πραγματοποιήσει έχει δηλώσει ότι ε, θα αποσιάζει και αυτή η εκλογική αδεία ε, και η ΡΟΚΑΠΟΠΕΡΙΣ λοιπόν και τις Δευτέρα και τις Τετάρτιες ε, θα μεταφερθούν για την επόμενη εβδομάδα ε, Ήδη ο δυστυχώς έμεινε χωρίς υπολογιστή επομένως ούτε το Μιάνάσα της Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί άρα λογικά τη Δευτέρα θα ολοκληρώσουμε τώρα Δευτέρα, Ξημερώματα τρίτη όπω το κανείς, 12, τα μεσάνυχτα όμως μεταξύ δευθέρας και τρίτη, θα έρθουμε με τον cross, τουλάχιστον cross your fingers που λένε με το ρυθμό που χαλάνε οι υπολογιστές που κολλάμε γρίπες και δεν ξέρω τι άλλο μας ξημερώνει Χρειαζόμαστε, καλά είπε και η αγαπημένη μας παραγωγός του Μασικού Νεροδρομού, η Σίλια. Θέλουμε ένα εξαματήρισμα τουλάχιστον, μου φαίνεται. Και βέβαια δεν ξέρω... Ε, ο με τον βοβραδεσμό των διαφημίσεων, των πολιτικών διαφημίσεων, όλο αυτό το καιρό. Πραγματικά, ε, έχω αρχίσει να πιστεύω ότι αύριο θα ξυπνήσω και θα, με, θα ζω κάπου αλλού. Δεν ξέρω, είτε, είτε αισιόδοξε είτε απεσιόδοξες είναι οι διαφημίσεις. Ε, δεν ξέρω, πολύ μακριά την πραγματικότητα βλέπω όλα αυτά. Δεν σα πω αύριο το πρωί πώ θα, θα ξυπνήσω. Να συνεχίσουμε όμως εμείς το θέμα μας και το θέμα που παρουσιάζουμε τώρα είναι για τα βιβλία του Πολύνη για τον κύκλο της Κληρονομιά. πριγουμένως είπαμε για το πρώτο βιβλίο που δημοσίευσε το 2002 το Εράγκον που μας εισάγει, μας γνωρίζει αυτόν τον κόσμο και είπαμε ότι είναι ένα ωραίο βιβλίο ένα βιβλίο κλασικό επικη φαντασίας που έγινε και επιτυχία Then, ε, το δεύτερο βιβλίο άργησε και γενικά τα βιβλία αργήσανε λίγο και τα υπόλοιπα το δεύτερο βιβλίο φανταστείτε βγήκε μετά από τρία χρόνια το 2005 εντάξει δεν είναι ασυνήθιστο να περιμένουμε αρκετό καιρό για ένα ε, βιβλίο αλλά και τα τρία χρόνια έχει σχάσει την, ε, την επαφή ειδικά σε τέτοια βιβλία τα οποία είναι σειρές και μάλιστα καταταμένες ε, σειρές και ε, καλά ε, και τα μέσα Ρέσπη, να βγουν ε, βγαίνουν και πιο γρήγορα αυτό. Εντάξει, τριλογία ξεκίνησε τετραλογία κατέληξε συνηθισμένο ε, και αυτό τα ίδια τα καινούργια είπαμε το συνηθίζεται αυτό να ξεκινάει κάτι και μετά να βάζουμε εμβολή μαστιχία στοιχεία και ένα από τα σημεία κριτικής για το δεύτερο βιβλίο το Eldest ε, μεγαλύτερος θα λέγαμε ε, γυρεότερος αν θέλετε Μεγαλύτερο θα λέγαμε Uh, ανταποκρίνεται πιο καλά. Το ότι λοιπόν έγινε και αυτό bestseller αλλά υπήρξε και η κριτική σε αυτό. Ε, υπήρξε κριτική πρώτον είπαμε μετά από τρία χρόνια που να να ο συγγραφέα είχε σκεφτεί τι ήθελε να γράψει αν είχε όλη την ιστορία δηλαδή στο μυαλό του ή μετά την επιτυχία του πρωτοβουλίου αποφάσισε να σκέφτηκε τι ήθελε να γράψει στο δεύτερο ε, και ε, ένα αρκετά, με, αρκετά μεγάλο, μέρο τη μράσος βασίστηκε στα καινούργια εμβόλυμα αστοιχεία, δηλαδή ο, θεώρησαν αρκετοί ότι η ιστορία, ε, και λογικός αυτολείο, πολλές φορές, η ιστορία ξεφεύγει, δεν παρακολουθεί τους ε, το κεντρικό ήρωα συνέχεια, έτσι, ε, μπορεί να ξεφύγει λίγο, αλλά εδώ πέρα πολύ άσκησαν κριτική στο ότι το παράκανε. Ε, στην ουσία ήταν σε ορισμένα σημεία και το έχω διαβάσει και πραγματικά έχει βάσει αυτό που λένε. Ήταν ε, σαν διαβάζει δύ δύο ξεχωριστά βιβλία στον ίδιο κόσμο. Ε, φεύγει, όχι δεν συνδέονται, συνδέονται, αλλά φεύγει πολύ από τον ένα ήρω και ασχολείται με τις περιπτήρες άλλου ήρωα που δεν περιμέναμε να το έχει κεντρικό ρόλο και πολλοί λένε επειδή τα δύο κομμάτια του παράλληλα και μόνο στο τέλος κάπου συναντιόνται στο πολύ τέλος όμως ότι ε, κάπου έπρεπε να γεμίσει και ένα βιβλίο ακόμα. Είναι μια σεβαστή κριτική και αυτή. Βέβαια δεν έχω στο πως ε, δεν είναι οι ιστορίες. Ε, όντως όμως και εγώ θα προτιμούσα να επικεντρωθεί περισσότερο στον κεντρικό ιερό και σέβαινε στην τριχλογία, Μην το τραβάγαμε για την τριχλογία, είναι μικρότερο το βιβλίο με πάση περιπτώσει. Ε, βέβαια και εδώ πέρα είπαμε ότι εντάξει έχει ομοιότητες με το... <Σεύε> και με τον όρχον δο, δο, και πιο βίαιοι πια της αν θα πω εγώ αλλά και με, και με άλλα έργα. Τώρα βέβαια αυτό που ε, λένε εγώ θα το ξαναπώ και μια φορά. Ε, είμαι και ε, φαν αν του καθηγητή, του Tolkien. Ε, το όρχον των δαχτυλικών δεν γράφτηκε σε συνέχειες ναι μεν λέμε η τριλογία του Άρχοντα, αλλά το έχω ξαναπεί προς το να το λέω ήταν ένα ολοκληρωμένο έργο σαν ένα βιβλίο ε, ήταν τελειωμένο το βιβλίο ο μόνος λόγος που είναι που το γνωρίσαμε σαν τριλογία ήταν επειδή οι εκδότες δεν μπορούσαν να ξεχνάμε αμέσως το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμα με όλα τα προβλήματα που υπήρχαν τότε στην Μεγάλη Βρετανία έτσι ε, δεν έπαιρναν το ρίσκο, δεν μπορούσαν να εκδώσουν όλο αυτό σε έναν τόμο. Εγώ σε έναν τόμο, παρε, παρεπιπιπτόντος. Ε, το εξέδωσαν σταδιακά σε τρεις τόμους, αλλά ήταν το έργο ήδη έτοιμο, ολοκληρωμένο. Δεν γράφτηκε ποτέ σε τριλογία εδώ στο αχθήνδιο, μην τα μπερδεύουμε αυτά τα πράγματα και έτσι λοιπόν στον Έλντες θα συνεχίζουν οι περιπέτειες του αγοριού και του δράκου του αλλά όπως είπαμε ε, εμβαθύνουμε στο, στη σχέση των δράκων και των, ε, και των ανθρώπων σαν τον Έραγκο οι οποίοι μεγαλώνουν με τους δράκους ε, και γνωρίζουμε και πιο κοντά να το πω έτσι και τους κακούς εισαγωγικά και το αντίπαλο ε, δέος και ε, φυσικά στην, όπως συχνά συνηθίζεται στην επική φαντασία το δεύτερο βιβλίο κλείνει με μια επική, με μια επικών διαστάσεων ε, μάχη θα λέγαμε ε, την οποία πολλοί κριτικά ότι μοιάζει με τη μάχη στο, στον άρχοντα των δαχτυλιδιών και μέρος μη ρωτήστε. τώρα ποια μάχη έτσι, ε, διαβάστε και με τον κηδεμόνας όπως είπαμε, αστιεύομαι. <laughs> Αλλά τέλο πάντων ήταν από τα βασικά σημεία της κριτικής. Ε, γνωρίζουμε αρκετού χαρακτήρε, χαρακτήρες, έχει το καλό βέβαιο ότι πλουτίζονται αρκετά οι χαρακτήρες και μερικοί από αυτούς όντως είναι πολύ ε, ενδιαφέροντες. Ε, όπως είπα, Καλό ήταν, ε, φαίνεται όμως, ενόχλησε το γεγονός, ήρθε τρία χρόνια μετά, και ενόχλησε ότι το παραφούσκωσε... Είπα, μπορώ να πω και εγώ αυτό πιστεύω, ότι το παραφου, έδωσε λίγο περισσότερο ε, όγκο έδωσε λίγο περισσότερες σε σελίδες στις δευτερεύουσες πλοκές ε, από ό,τι θα έπρεπε. Θα πάμε εμεί για το επόμενο κομμάτι μας και θα συνεχίσουμε μετά με το επόμενο βιβλίο της τετραλογίας. I'm Από την όπερα του Τζουζεβε Βέρντι, ο τέλο, ακούσαμε το Αβε Μαρία, πάλι με τη φωνή της Αλάννα από ε, ε, εδώ. Εν επιστρέψουμε, λοιπόν, ε, στην, στον κύκλο της κληρονομιά, των Heritage Cycle του Κρίστοφερ Παολίνη, το μόνο βέβαια βιβλίο που έχει ο μόνο κύκλο που έχει γράψει Μέχρι στιμής ο Πολίνη ε, Και είχαμε τα δύο πρώτα βιβλία λοιπόν, Το Dragon και το Eldest Θα γίνανε ένα bestseller Και τρία χρόνια μετά α, Πάλι από το δεύτερο βιβλίο Όπως το συνήθισε ο Πολίνη Παρουσίασε το τρίτο βιβλίο το Με τον τίτλο Brisinger ε, είναι λίγο γλωσσοδέτης, εν πάση περιπτώσει εντάξει συνθίζεται δεν είναι τίποτα ε, όλοι περιμένουμε ότι θα ήταν το βιβλίο ε, που θα ολοκλήρωνε γιατί όλοι συζητούσαν για τριλογία έτσι, αλλά όπως είπε ο ίδιος εγγραφέας καθώ καθώς το έγραφε αποφάσισε ότι ε, είναι πολύ πολύ πλοκή σειρά και έτσι θα έπαιρνε ε, άλλο ένα βιβλίο και έτσι με το μπρίσινγκ μάθαμε ότι πλέον θα είναι τέτοιο ε, εντάξει δεν μπορώ να κάνω τον μετά Χριστό προφήτη βέβαια ή διαβάζοντας το ε, δεύτερο ε, βιβλίο με αυτά που είπα προηγούμενος πόσο πλέον ε, στοιχεία έφελε πως ε, αφιερώσε πολλές σελίδες σε δευτερεύουσες πλοκές και με να το ψηλιαζόμαστε Αυτό, στο τρίτο βιβλίο ήδη από τα πρώτα κεφάλαια βλέπει κανείς ότι συνήθως ε, όταν είναι το τελευταίο βιβλίο μιας σειράς ε, ξεκινάει και σιγά σιγά ολοκληρώνεις τις ε, δευτερεύουσες πλοκές αρχίζουν και να το πω έτσι ε, κλείνουν θέματα Παρ' όλα αυτά, στο τρίτο βιβλίο ήσαν ανοίγουν ε, θέματα. Κάνε τα θέματα σοβαρά, που ήταν πολύ εμφίβολο αν θα έκλειναν μέχρι το τέλο του βιβλίου, και πραγματικά ε, σαφώ και δεν μπορούσαν να κλείσουν. Για να το πω τελείω λαϊκά απλώς σε πολύ τον τραχανά ο Κρίστοφερ Πολίνη σε αυτό το τρίτο βιβλίο ε, με συνέπεια ε, να μπορώ προσωπικά ε, είχα τις αμβιβουλίες μου και να μπορούσα να τα μαζέψει όλα αυτά στο τέταρτο ε, βιβλίο ε, και παρόλα και φανταστείτε το Μπρίσιγκρα ναι, και μικρό βιβλίο είναι εντάξει, ε, όχι ως το δεύτερο ε, ίσω αλλά έτσι δεν και αυτό ένα μεγαλούτσικο ε, βιβλίο. Ε, Παρ' όλα αυτά ε, είχε το ευχάριστο ότι α, επειδή προφανώς μεγάλωνε και στα χρόνια και στις συγγραφέα ότι οι χαρακτήρε άρχισαν να αποκτούν μεγαλύτερο βάθος να το πω έτσι δεν ήταν αυτό το, το δεν είχαν αυτό το παρορμητικό να το πω έτσι το εφηβικό το του απλά τα κίνητρα άρχισαν να αποκτούν ε, αρκετό βάθος και περισσότερο ενδιαφέρον και οι πλοκές ξεφύγαν δηλαδή από τις από την απλή περιπέτεια από τις, ε, που ε, έχουμε συνηθίσει, και σαν να αποκτά λίγο και λίγο βάθο, λίγο πιο πολύπλοκα τα πράγματα, μην τόσο απλά όσο φαίνονται. Έτσι, χα, χαρακτηριστικό αυτό των πρώτων. Ε, βιβλίων να το πούμε έτσι ε, παρ' όλα αυτά σε αυτό το βιβλίο κατάφερε να ανοίξει ένα σωρό θέματα και να δημιουργήσει πολύ περισσότερε απορίε από όσε μα έλυσε με το τρίτο βιβλίο ε, και στην ουσία υπήρχε και κριτικέ ότι στην ουσία ότι ε, ε, ε, αυτά που γίνονται στην ουσία είναι να δημιουργούνται ερωτήματα δεν έγινε σε εισαγωγικά κάτι στο βέβαια γίνονται διάφορα αλλά τα οποία θα έλεγα ήταν ε, ήταν ε, δευτερεύουσα θα μπορούσε να μην γίνουν, θα μπορούσε να μην είχαν περιγραφεί τόσο αναλυτικά ε, βέβαια σε αυτό το βιβλίο είναι απόφευκτο σε επίπεδο γεγονότων να μην προχωράει τόσο γρήγορα καθώς ε, ε, καθώς. Πρέπει να γνωρίσουμε, μα δίνει την ευκαιρία ο Πολίνη, η μάλλον πήρε απόφαση, να γνωρίσουμε εδώ σε βάθο του χαρακτήρε. Και έτσι γνωρίζουμε πολύ περισσότερα για του χαρακτήρε που συναντήσαμε στο δεύτερο κατά κυρίω λόγο γιατί στο πρώτο δεν συναντήσαμε και προ το τέλο του συναντήσαμε πολλού χαρακτήρε, περισσότερου χαρακτήρε. Στο δεύτερο συναντήσαμε του περισσότερου χαρακτήρε ε, που θα μα συντρόφευαν στα επόμενα βιβλία και έτσι το τρίτο τώρα δίνει και βάθο σε αυτού του χαρακτήρε επίπεδο τον θα λέγαμε δεν προχώρησε γίνονται κάποια πράγματα αλλά το κεντρικό θέμα να το πω έτσι τις θεραλογίες δεν φαίνεται να προχώρα και αυτό και, και σε συνδυασμό με το γεγονό ότι ε, ανοίγουν ένωσο θέματα και ερωτήματα τα οποία δεν ε, δεν επιλύονται, έτσι ε, Έδωσε λαβή για πολλά γιαρτείε αρνητικέ ε, κριτικέ στο βιβλίο είχε δηλαδή τα καλά του είχε και τα αρνητικά του βέβαια ε, στο τέλος όπω συνηθίζεται. Είπαμε πάλι γίνεται κάποια ε, κλίνη με, ε, με καλό τρόπο, με εντυπωσιακό θα έλεγα τρόπο, με μία ε, μάχη και ε, φυσικά αφήνει και ε, βάζει και τις βάσεις για το επόμενο βιβλίο το τελευταίο βιβλίο αν και είχαν αρχίσει τότε αρκετός κόσμος να αμφιβάλλει αν το τέταρτο θα ήταν και το τελευταίο με όλα αυτά που έβαλε στο τραπέζι στο τρίτο βιβλίο ο Παωλίνη και έτσι ε, κλείνοντας το τρίτο βιβλίο όλοι ε, δεν είχαμε τίποτα καλύτερα να κάνουμε, όμως να περιμένουμε το τέταρτο, το υπεσχημένο τελευταίο ε, βιβλίο της σειράς. Πάμε όμως να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μας. Πιο έντενο, σε πιο γρήγορο ρυθμό ακούσαμε τη μια πόλκα από το Johannes Strauss Explosions Polka, έτσι πόλκα με εκρήξει, με περιοδεχνήματα όπω θέλετε. Επίθετο έτσι είναι πολύ έτσι, όμορφο και γρήγορο κομμάτι. Έτσι να μα βάλει σε ρυθμό και επιστρέφουμε εδώ πέρα με την, στην παρουσίαση τη τετραλογία του Πολυνινι Inheritance Cycle και πιστό το ραντεβού του ε, έρχεται το, τρία χρόνια μετά το τρίτο βιβλίο έρχεται το τέταρτο και τελευταίο ε, βιβλίο το Inheritance ε, που έδωσε το όνομά του και στον ε, κύκλο του Κρίστοφερ Πολινη, τώρα τον τρίτο τον σκέφτηκε πριν τον σκέφτηκε μετά πρόκειται στην πορεία ε, αυτό κανείς δεν το μπορεί να το πει έτσι είπαμε ότι υποτίθεται θα ήταν τριλογία αλλά γράφοντα το τρίτο βιβλίο ε, είπε ο συγγραφέα ότι έγινε ότι γινόταν πολύ μεγάλο και πώς να βγει γίνει που τι μισέ και βάλε πλοκέ ε, στο τρίτο βιβλίο τι άνοιξε πώ θα τι έκλεινε και όλε και έτσι αναγκαστικά πήγε και σε τέταρτο βιβλίο. Είπαμε αυτό φοργέται πολύ στον κόσμο της φαντασής, και άλλες εγγραφές το έχουν κάνει δεν είναι κακό αυτό καθεαυτό ε, συνήθως φροντίζουν να βγάζουν πιο γρήγορα τα βιβλία όμως ε, δεν ε, γραφούν και ε, ξεχνάμε και, και για τον Μάρτεν έχουν πει ότι έχει βάλει έτσι εμβόλημα και ένα δυο βιβλιαράκια ε, και άλλοι το έχουν κάνει mm. τόσο, ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις υποθέτω μετράει να βγει καλό το, το τελικό αποτέλεσμα και λιγότερο ένα έξτρα βιβλίο ή όχι αν ε, ε, δεν ήταν και αυτός ο τρίτης κύκλος γραφής; θα ήταν καλύτερα τα πράγματα ε, τέλος πάντων ε, εκδόθηκε κάποια στιγμή το 2011 λοιπόν ο κύκλος το τελευταίο το κληρονομιά, Inheritance του κύκλου, ε, όπου πλέον ε, πρέπει να αρχίσουν ε, η, να αρχίσει η λύση, η κάθαρση, το σημάσμα των πρωτής και ε, έτσι να απορρευτεί. Το πρώτο μισό του βιβλίου θα έλεγα ε, ήταν λίγο, πώς να το πω, κουλάσταν και το 10η Αγούστα, λίγο απολυτευτικό, λίγο αργό. Ε, δεν προχωρούσε στην ουσία, δηλαδή σαν ο συγγραφές να, να μην ήξερε και ο ίδιο πώς να το προχωρήσει. Το οποίο πολύ βέβαια λένε ότι ναι πράγματι δεν ήξερε την να προχωρήσει και έγραφε έτσι για να κερδίσει χρόνο, κατά κάποιο τρόπο. Βέβαια, ε, το δεύτερο μισό του βιβλίου, τη μέση περίπου και μετά λίγο πριν τη μέση αρχίζει και αποκτά ρυθμό και ενδιαφέρνει το βιβλίο και επιτέλους αρχίζουν και προχωράνε και εξελίσσονται ε, τα πράγματα βέβαια το φούσκωσε και αυτό με κάποιες σελίδες αφιερωμένες σε άλλους χαρακτήρες δεν πειράζει εντάξει ίσως ήταν λίγο επιβολικό. και έτσι ερχόμαστε στο τέλος του τελευταίου βιβλίου τις σειρές όπου πλέον ο ηρωάς μας θα πρέπει να αντιμετωπίσει το κακό σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον κακό ή τους κακούς της ιστορίας μην ξεχνάμε ότι ε, ε, και αυτός ο συγγραφέα έχει επιλέξει να τοποθετήσει τη δράση του σε ένα κόσμο που ήδη το κακό Α πούμε πως το, το λέμε Έχει θριαβεύσει, βασιλεύει του κακό Και προσπαθεί να το ε, ανατρέψει ο βασικός μας ήρωας Και έτσι φτάνουμε στο τελευταίο βιβλίο Που προσπαθεί να κάνει αυτό ακριβώς το πράγμα Στην ουσία το, το δεύτερο μισό Το ενδιαφέρον του δεύτερου μισό του βιβλίου Είναι ακριβώς ε, πως ε, μηχανεύτηκε ε, Πως θα ξεπεράσει το φαινομενικό αδιέξοδος του οποίου είχε βρεθεί ε, είχε βρεθεί κάποια στιγμή είχε βρεθεί κάποια στιγμή αυτός και οι δυνάμεις του καλούν να το πούμε δηλαδή, είχε βρεθεί το διέξοδο τη μας και ε, με ποιο τρόπο θα το ε, αντιμετώπιζε ε, ε, από εκεί και πέρα τα πράγματα αρχίζουν και παίρνουν την φυσιολογικούς του εξέλιξη και επιταχύνονται έτσι, ε, και πηγαίνουμε προς τη λύση. Ευτυχώ ε, η λύση δεν ήταν ε, τόσο απλή, δεν ήταν τόσο απλά τα πράγματα. Βρήκαμε το, τον τρόπο και κατευθείαν όλα τα άλλα. Απλώ ε, είναι διαδικαστικά. Ε, όχι, δεν ήταν ε, ε, καθόλου διαδικαστικά. Έχει πολύ ωραίο ε, τελική αναμέτρηση να το πω έτσι δεν μπορώ να το πω ότι υπάρχει τελική ε, αν διαβάζετε τέτοιο φτάσετε μέχρι αυτό το βιβλίο. προφανώς ε, ε, περιμένετε την τελική αναμέτρηση έτσι συνηθίζεται σε αυτά τα βιβλία. δεν νομίζω ότι είναι Εκπλησθέται ένα βιβλίο που να μην έχει τελική αναμέτρηση <laughs> και δεν ξέρω πώ. θα το... Αυτό πράγματι θα ήταν πρωτότηπο που μπορεί και να υπάρχουν τέτοια βιβλία δεν έτυχε μέχρι στιγμής, στο μυαλό κανένα, κανένα που να είναι και καλογραμμένο και να αξίζει να το συζητήσουμε, να το συζητήσουμε έτσι γιατί βιβλία χωρίς τελική αναμέτρηση, βιβλία που μένουν έτσι στη μέση υπάρχουν και σε αυτό το είδο ειδικά υπάρχουν ε, πάρα πολλά ή θεωρούν εύκολο να γράψεις, φαντασία είναι, θα γράψουμε εκεί πέντε μάχες, λίγο μαγεία, λίγο αυτό δεν είναι τίποτα να γράψει κανεί φαντασία, έλα όμω που και αυτό έχει τη δυσκολία του, σαφώ έχει και δυσκολία και τέχνη και έτσι λοιπόν τη λίγη να είναι πάρα πάρα πολύ Καλύτερο, με προσωπικά με ικανοποίηση δεν ήταν δεν απλό ε, Μια απλή τελική αναμέτρηση τότε δυνατότερο όσο αυτό νικά Είχε αρκετή σκέψη να το πω έτσι ε, Άξιζε τον, τον κομπό ε, Εντάξει θα μπορούσαν λοιπόν ένα σε όλα πράγματα Αλλά αυτό φύλλομαι το να γνωρίσουμε Ήταν μια από τις ε, ωραιοτερές τελικές αναμετρήσει που, που έχω δει ε, εκείνο που στη συνέχεια ε, με χάλασε, να το πω έτσι με χάλασε, που το τελευταίο 10% να το πω έτσι του, του βιβλίου θα μπορούσε και να λείπει. Ε, γιατί ο ήρωας μετά την τελική αναμέτρηση, εντάξει συνήθω ε, γράφουν όλοι οι και εμείς έχουμε τις περισσότερες φορέ την περιέργεια να δούμε τι, και τι έγινε λίγο μετά. Έτσι. Έγινε τελική ανεμέτρηση. Ο ηρωά μα κατάφερε αυτό που ήθελε Όπως συνηθίζεται σε, σε αυτά τα, τα βιβλία. Έστω ε, και αν αυτό δεν ήταν σάλα άλλα βιβλία δεν έξερε ακριβώ που θέλει ο ήρωα και αυτό. Σε άλλα βιβλία ε, είναι αυτό που νομίζει ότι θέλει ο ήρωα. Έτσι και έχει ενδιαφέρον αυτό τέτοιου είδου βιβλία. Στη συνέχεια γράφει ένα και ορισμένα πράγματα του τι έγινε μετά δέκα χρόνια μετά ή οτιδήποτε ή τις επόμενε μέρες μετά, ή μετά και κάπου εκεί κλείνει το βιβλίο εκεί κατά τη γνώμη μου πάντοτε το τράβηξε αδικαιολόγητα ο Πολύνη ασχολείται σε πάρα, πάρα πολύ μεγάλη έκταση με το μετά ε, και σε, σε άλλα ασχολείται με μεγάλη λεπτομέρεια με το μετά σε σημείο γίνεται ε, κουραστικός αλλού ε, λέει λίγα πράγματα και αφήνει έτσι και Ανοιχτά θεματάκια, ε, ποιος ξέρει γιατί ε, αφήνει ε, πράγματα τα οποία μένουν αναπάντητα και δεν ξέρουμε ε, ε, με ποιο σκοπό θα απαντηθούν ή δεν θα απαντηθούν ποτέ ε, Τέλος πάντων τότε σε αυτή την περίπτωση κακώς άφησε υπονοούμενα ότι κάποια στιγμή θα υπήρχαν απαντήσεις έτσι ε, Τέλο πάντων, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα θα θέλουμε, αλλά πιστεύω ότι τράβηξε πολύ ε, και μπήκε σε χρήστε κατά τη γνώμη μου λεπτομέρειε το, το μετά. Δηλαδή, άνετα θα μπορούσε ε, τα το τελευταίο κομμάτι να είναι πολύ, πολύ ε, μικρότερο. Θα, θα μπορούσε να μείνει μόνο στο, στο τελευταίο, τελευταίο στι τελευταίε σελίδε που κλείνουν ε, το βιβλίο, το κύκλο και στι τελευταίε πέντε, δέκα να το πω έτσι και να λείπουν ένα σωρό και να λείπουν ένα-δυο κεφάλαια ε, πριν εν πάση περιπτώσει και έτσι με αυτό το βιβλίο κλείνει ε, έκλεισε και ο κυκλό της κληρονομιάς του Παολίνι ε, γενικά θεωρούνται επιτυχημένα τα βιβλία του, αλλά για την νοηστικό πολιτισμό, πάνω πρώτα να ακούσουμε ένα κομμάτι και θα επιστρέψουμε μετά I'm mm -hmm. Ακούσαμε το Der Lindenbaum του Franz Schubert ή, επί το η Φλαμμουριά, ένα πολύ γνωστο ε, κομμάτι, ρομαντικό κομμάτι θα λέγαμε. Εκδιαίτερα αγαπή το ελληνικοτερον ενα πολυ γνωστο κομματι ρομαντικο κομματι θα λεγαμε εκδιαιτερα αγαπη το τραγουδι στην, στην Ευρώπη, στην πολυπή Ευρώπη τουλάχιστον δεν ξέρω και εδώ για τη, για τη χώρα μας. Επιστρέφω λοιπόν εδώ στη συζήτησή μας, προηγουμένως ε, παρουσιάσαμε το τελευταίο, με τη σειρά όλα τα βιβλία και αμέσως πριν το τραγούδι ε, αυτό είχαμε παρουσιάσει και το τελευταίο και το τέταρτο και τελευταίο προς το παρόν βιβλίο του κύκλου της κληρονομιάς του Κρίστοφερ ε, Παολίνη. Ε, ήταν πετυχημένη σειρά, τα δύο πρώτα είπαμε ήταν bestseller τα υπόλοιπα καλά πήγαν. Είχε ήδη φτιάξει το κοινό του, τους οπαδούς του, ο Παολίνι. Ε, και υπάρχουν, ε, υπάρχουν αρκετοί που... Ε, τους άρεσε ο κύκλος ο κόσμος που του έχει φτιάξει ε, ο Παωλίνη και υπάρχει και η ε, εκτός από την ιστοσελίδα του βιβλίου την επίσημη ιστοσελίδα του Παωλίνη που παρουσιάζει τα βιβλία και διάφορα άλλα νέα από τον κύκλο της ε, κληρονομιάς υπάρχει και η σελίδα των φάντων Στη συνέχεια τι θα γίνει στη συνέχεια ε, ο Παουλίνη πως είπαμε τον κατηγοράσαν ότι στην ουσία τα στην πορεία και δεν είχε τι θα γράψει ε, είχε πει κατά καιρούς τους Απατώντας τους κριτικούς και Έχει πάρα πολλά βιβλία στο μυαλό του να γράψει Και φαντασίες και επιστημονικής φαντασίας Πάρα πολλά αυτά που θα ήθελε να γράψει ε, Κάποια βέβαια στιγμή ε, Είπε ότι εντάξει, θα, θα, θα ενδιαφέρουμε να γράψω κι άλλο βιβλίο Στον ίδιο κόσμο με τον κύκλο της κληρονομιάς ε, Σε μια συναντεύξη μίλησε για ένα πέμπτο βιβλίο Το οποίο θα ήταν, <coughs> θα ήταν ένα πλήκτρο που λέμε, ένα προηγούμενο, ένα προηγούμενο στο οποίο τα γεγονότα θα προηγούνταν του κύκλου αυτού, έτσι ώστε να γνωρίσουμε τα γεγονότα ίσω που οδήγησαν σε αυτό το κύκλο. Ε, και υποτι ότι έχει και περίπου. Ε, και περίπου με άλλες ε, εφτά ιστορίες κάτι τέτοιο είπε στον ίδιο κόσμο ε, εκ των είναι μια σειρά ιστοριών ε, έτσι λοιπόν πολλά βιβλία, πολλές ιδέες μας είπε ο Πολύνη ότι έχει αλλά αλλά περιμένουμε ακόμα το πέμπτο ε, βιβλίο, το οποίο ή έστω το επόμενο του Παολίνη. Ε, ούτε και γιατί λέω περιμένουμε. Γιατί ε, θυμάστε ότι είπα από την σχολή σας την αρχή ότι ακολούθησε, μέχρι στιγμής είχε ακολουθήσει ένα τριετή, κατά κάποιο τρόπο, Ακριβώ τριετή κύκλο. 2002 το Αραγκόν, 2005 το Έλντεστ, 2008 το Μπρίσινγκ, και 2011 το Inheritance, ανά τρία χρόνια λοιπόν, μας έδινε και από ένα βιβλίο. Ε, το 2014 ήλθε και απήλθε και δεν είδαμε τίποτα. Και δεν άκουσα και τίποτα τώρα για αρχές του 2015. Ε, ακόμα στα σχέδια. Ε, δεν ξέρω αν είναι κάτι έτοιμο να γραφτεί, είναι τυπικό λοιπόν αυτή τη στιγμή και κυκλοφορεί δεν έχω εντοπίσει κάτι να έχει ε, κυκλοφορήσει και ακόμα και στο site οι fan του Πολίνη, έχουν φυσικά να μπορεί να του βρείτε και στα κοινωνικά δίκτυα αλλά έχουν και ιστοσελίδα και, ε, και όπου συζητάνε πάλι ε, αυτό συζητάνε για το επόμενο ε, βιβλίο ε, και λέμε για το λιοπαντί και αυτό λένε και παιδί ότι ε, συζητούν τι θα είναι αλλά ακόμα δεν έχουμε, ε, δεν έχουμε δει τίποτα. Αυτή είναι η αλήθεια ότι ε, πέρασαν ε, τα, τα χρόνια έτσι, ε, και δεν βλέπουμε, δεν είδα ακόμα δεν ξέρω ε, ακόμα κάτι αλλά ας με διορθώσει όποιος ε, ε, γνωρίζει κάτι καλύτερα πάντως είναι ενδιαφέρον το σέτονο πάνω το μιλάνε για την ε, και εδώ πέρα ε, και ο Πόλιν η μίμωμονωσή στον Τόλκιν ε, έχει παρουσιάσει, κάποια, παρουσιάσει εκτός από τα ψήγματα ε, κάποιας ε, αρχές να το πω έτσι γλώσσας η ε, ε, Επίσημε γλώσσε που εμφανίζονται και ε, τακτικά σε όλα αυτά σε πολλά βιβλία φαντασία κάτι προσπάθησε να κάνει να δώσει μία έτσι α, λίγο περισσότερε λεπτομέρειε αλλά εντάξει τώρα καμία σχέση μην συγκρίνουμε με τον Τόλκιν έτσι αλλά οι του κάτι πήραν κάτι, πήρα, κάτι προσπάθησαν να φτιάξουν ε, πάνω σε αυτό αν είστε των κοινωνικών δικτύων, ε, είπαμε μπορείτε να βρείτε εκτός ε, από την πάντα παρούσα Wikipedia ή Wikipedia στα ελληνικά μπορείτε να βρείτε πολλές πληροφορίες για τον συγγραφέα έτσι. Ε, υπάρχει το επίσημο site ε, του κύκλου της κληρονομιάς το alagasia.com και υπάρχει η ιστοσελίδα τουλάχιστον αυτή κοιτάω ε, σπιόν μπορεί να είναι και άλλο, στο καμί, υπάρχει στο Τελιάκον το οποίο είναι τον των οπαδών του και εκεί μπορείτε να βρείτε διάφορες διάφορες και συζήτηση για το επόμενο με τα επόμενα σχέδια του Πόλινι. Ε, μέχρι στιγμής όμως ε, βλέπω και πέρυσι σαν να αυτοί που το άσκησαν κριτική ότι Κα, αν, έχει κάτι, έχει πέρα, <coughs> αν έχει στο μυαλό του τίποτα άλλο πέρα από αυτή την τριλογία, τετραλογία όπως ε, ξέ, δεν είναι κακό ο ανασυγγραφέας να έχει μια καλή ιδέα μια, μια ιστορία στο μυαλό του και να τη βάλει στο χαρτί και να γίνει ε, επιτυχία αλλά εντάξει όταν βγαίνει και λες έχω ένα σωρό διδάσεις έχω ένα αυτό υποθέτει και λοιπά και τρία χρόνια, τέσσερα πάμε για τον τέταρτο χρόνο και δεν ακούγεται τίποτα. Εντάξει, και να μα κάνει την έκπληξη, έτσι και αυτό, ε, και τα βγάλει. Ε, εντάξει, δεν λε ότι ξέρει, έχω ιδέε, θα δούμε. Ε, υπάρχουν τρόποι. υπάρχει πάση προς το πάνω που το παρόν, απολαμβάνει. Αποθέτω ε, τη δόξα τη ε, της τετραλογία του αυτή και σε ελπίσουμε ότι κάτι καλό θα έχει να παρουσιάσει και τον. Ε, και μέσα στα επόμενα χρόνια. Εντάξει, βέβαια... Είναι δύσκολο να κρατικέσαι στα φώτα τη δημοσιότητας ή να όταν δημοσιεύει ένα βιβλίο κάθε, ε, κάθε τρία χρόνια, επομένω πρέπει να ε, αποφασίσει ε, τι θα κάνει. Και ε, τα site που αναφέρουμε πώς, πάντοτε θα τα βρείτε στο forum στο forum, στην, στο νήμα εκεί που αφορά την εκπομπή μα, στο MacBook Lover Nerd. Εκεί πέρα θα βρείτε και τι διευθύνσει τι οποίε ανέφερα γιατί είναι, μπορούσατε να υπογρέψω προφανώς από μικροφόνου και να γράψετε θα βρείτε εκεί πέρα ότι άλλο χρειαστεί για να γνωρίζετε πάμε όμως εμείς στο επόμενο κομμάτι μας Ακούσαμε τον κανόνα του Πάχελμπέλ, του Γιώχαν Πάχελμπέλ, ε, εδώ μες σε ερμηνεία με άρπα. Με άρπα που μια Αμερικανίδα. Βέβαια εγώ χρειάζομαι όμως με ελληνική καταγωγή, η Γιολάντα Κοντονάσης. Μια αρπέστρια που ερμηνεύσε αυτό το πολύ ε, γνωστό σε και που έδωσε πολλές παραλλαγές ε, κομμάτι σιγά σιχά φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής του σημερινού Ex Libres εδώ στο Radio Music Heaven. Σήμερα μιλήσαμε για ε, διάφορα πρα... διάφορα θεματάκια, έτσι, <laughs> το βασικό με το οποίο ασχοληθή, ασχοληθήκαμε είτε, σα, παρουσίασα το βιβλίο του... Πρόσφατα τελείωσα, το ολοκλήρωσα το τελευταίο θαύρημα του Φερμά, του Simon Singh και κάναμε μια εκτενή παρουσίαση στην τετραλογία της κληρονομιάς Inheritance, Inheritance Cycle, το λέει, κύκλο της κληρονομιάς του Κρίστοφερ ε, Παουλίνη να ότι, ε, τα βιβλία του Παουλίνη έχουν μεταφραστεί και στα ελληνικά τα έχουν, φέρει, τα έχουν μεταφράσει οι εκδόσεις πατάκι και μπορείτε να τα βρείτε σε, ε, φυσικά σε όλα τα βιβλιοπολία και στο τοπικό σας βιβλιοπωλίου στη και έχετε και είναι ενήμερο σαφώς και στα διαδίκτυγα κάθε βιβλιοπολία παντού το βρίσκεται σε, εντάξει τσιμπημένες τιμέ θα προσθέσω εγώ όσοι τα καταφέρνετε με τα ε, αγγλικά μπορείτε να το βρείτε στη μισή και στο 1 τρίτο της α, μ, τιμής πολλές θα έλεγα να μην δώσω ακριβείς ε, τιμές ε, δεν έχουν σημασία άλλωστε με, αφού ακούτε διαδίκτυο ραδιόφωνο υποθέτω μια ε, στοιχειώδη αναζήτηση στο διαδίκτυο μπορείτε να κάνετε ε, το έχω ξαναπεί Εντάξει, αν το θέλετε μεταφρασμένο στα ελληνικά θα το πληρώσετε ε, αρκετά ε, Πιο ακριβό, αν το θέλετε στα αγγλικά, θα το βρείτε πολύ φθηνότερο. Έτσι, για την ιστορία, η τίτλοι ε, στα ελληνικά είναι το πρώτο Έργον, το δεύτερο «Πρωτόδοκος» το μεταφράσαμε εδώ «Ο Πρωτόδοκος». Ε, πετυχημένο θα έλεγα σαν μετάφραση. Ε, το τρίτο δεν μεταφράζεται, έτσι κι αλλιώς έμεινε και το τελευταίο χαίρεται ένας, στη άλλο, η κληρονομιά. Και έτσι λοιπόν μπορείτε αυτά να τα βρείτε και να τα, τα ε, διαβάσετε και δεν είστε να Περιμένετε τρία χρόνια μέχρι να, βρει, μέχρι να βγει το, το επόμενο βιβλίο. Ε, ούτε εγώ, εγώ για το τελευταίο περίμενα ε, κυρίως γιατί το πρώτο βιβλίο του είχα στην βιβλιοθήκη δεν το είχα διαβάσει αμέσως οφείλω να ομολογήσω ε, είχα άλλα που διάβαζα εκείνη την εποχή ε, κάποια στιγμή είδα το έργο στην ε, κάποιο περιπτώματι του, και με το γραφική μεταφέρα και λέω για κάτσε να δούμε τι λέει και αυτό ε, και μετά εντάξει είχα την περιέργεια έτσι όπως οι περισσότεροι κάνουμε κάθε φορά από εμάς, να δούμε και το παρακάτω έτσι ε, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της ε, και αυτής της εκπομπής. Ε, θα ανεβεί και ηχογράφηση στο φόρμα μας για όσους ε, δεν την έχουνε, δεν την ακούσα ζωντανά και θέλουν ή ε, Θέλουν να τους αρέσει και θέλουν μια επανάληψη, ε, να το πούμε έτσι. Ε, να θυμίσω ότι το επόμενο ραντιβού δεν θα είναι στι 9, γιατί η Ελκιονή σήμερα εκλογική αδεία θα πρέπει εκπομπή, Θα είναι και τη στι 10, με το νεθεροβάμανο και το το πρώτο μέρος του αφιερώματο στο 1978. Έτσι λοιπόν θα τα πούμε όσοι πιστοί προσθέλετε. 10. μια έτσι τελευταία, τελευταία. καλή λίσπερα και στη Μέλινη η οποία μας πρόλαβε ίσα ίσα στην αποφόνιση της uh, εκπομπής. Ε, έτσι λοιπόν θα ε, κλείσουμε εδώ πέρα την ε, εκπομπή. Θα ε, να σας, ε, τι να σα ευχηθώ, καλή εβδομάδα ε, να σας ευχηθώ και δεν ξέρω όσοι ασχολείστε με την πολιτική και με τα πολιτικά εντάξει, θα, έχετε, θα έχετε και θα έχουμε αύριο μοιραία όλοι λίγο πολύ κάτι θα σχολιάσουμε, κάτι θα πούμε. Για να δούμε τι θα φέρουν και αυτές οι εκλογές, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω όλους για την ακρόαση όσους ε, ε, μας ακούσατε σήμερα και όσους θα μας ακούσατε σε ηχογράφηση. Ε, να σας ευχαριστώ καλή εβδομάδα και ε, θα κλείσουμε με ένα Κομμάτε, έτσι δεν μπορούμε να το ακούσουμε όλο δυστυχώς από τη συμφωνία του νέου κόσμου για να δούμε θα είναι διαφορετικός ο κόσμος του σαύριου που θα ξυπνήσουμε καληνύχτα από μένα και θα τα πούμε γεια σας